Αύριο είναι η δεύτερη Κυριακή του Τριοδίου και σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες η δεύτερη αυτή Κυριακή του Τριοδίου συνοδεύεται από μία εξαίσια παραβολή που είπε ο Κύριος και την οποία παραβολή του ασώτου Ιού, οι Άγιοι Πατέρες την ονομάζουν το διαμάντι της Αγίας Γραφής. Εάν είχαμε τις δυνατότητες, την ικανότητα μέσα από το όλο χρυσάφι της Αγίας Γραφής να διαλέξουμε κάτι το οποίο θα λέγαμε ότι υπερέχει αυτή η υπεροχή ανήκει στην παραβολή του Ασώτου Ιου. Εκεί ο Κύριος με πολύ ωραίο και γλαφυρό τρόπο μας δείχνει πολλά πράγματα, πολλά στοιχεία τα οποία και ο άνθρωπος απαιτείται να έχει πρώτον και τα οποία διαθέτει ο Θεός Πατέρας και τα οποία στοιχεία θα είναι εκείνα που τέλος θα μας φέρουν στη βασιλεία των ουρανών θα ήταν άδικο εκ μέρους μου Σήμερα να μην πούμε λίγα λόγια. Ανοίξε <συσίλιο> το λίγο, το κεντρικό το μάστερ. <Συσίλιο> <Εντάξει>. <Συσίλιο> Θα ήταν άδικο λοιπόν εκ μου να μην πούμε σήμερα λίγα λόγια για την παραβολή αυτή. Που όπως είπα, έχει στοιχεία πολλά τα οποία πρέπει να έχουμε υπόψη μα πριν προχωρήσουμε βέβαια στο Ιερό μα κείμενο. Και πρώτον εδώ στην παραβολή του του Ιού, στον Θεό πατέρα βρίσκουμε δύο στοιχεία πολύ χαρακτηριστικά. Το πρώτον είναι η ελευθερία την οποία έχει δώσει στον άνθρωπο. Μια ελευθερία που δίνει στον άνθρωπο το δικαίωμα ακόμα και να αμαρτάνει. Μια ελευθερία που δίνει στον άνθρωπο το δικαίωμα ακόμα και να ανταρτεύει απέναντι στο Θεό. Μια ελευθερία αδιανόητη και ακατανόητη για όλους μας διότι ακόμα και ο πιο φιλελεύθερος άνθρωπος δεν πρόκειται να την παραχωρήσει ποτέ ούτε ακόμα και στα παιδιά του. Μια ελευθερία που ο Θεός Πατέρας δίνει δικαίωμα στο παιδί του εφόσον θέλει να φύγει, να απομακρυνθεί από το σπίτι κραίνεται ασφαλώς, λυπείται αλλά δεν δικαιούται ο πατέρας να στερήσει την ελευθερία στο παιδί του αυτό είναι το πρώτο στοιχείο, το χαρακτηριστικό που βλέπουμε και θαυμάζουμε σε αυτή την παραβολή ο ένας θέλει να φύγει και ο πατέρας με πικρία φυσικά του δίνει το δικαίωμα, του δίνει την άδεια αν θέλει να φύγει Το δεύτερο στοιχείο του πατέρα είναι στη συνέχεια η τρομερή αγάπη του προς το παιδί το οποίο έχει φύγει. Σέβεται την επιλογή του αλλά δεν πάβει να ανησυχεί και να θρυνεί και να κλαίει δια την απουσία του γιού του. Και στη συνέχεια βλέπουμε αυτή την αγάπη του να μεταφράζεται σε ενθουσιασμό όταν βλέπει το γιο του να επιστρέφει που εκεί πλέον σαν ο πατέρας δεν σκέπτεται πως θα κάνει το γιο του να πονέσει προκειμένου έστω και λίγο να τον εκδικηθεί για αυτό το οποίο του έκανε να τον κάνει έστω και λίγο να πληρώσει, αλλά τα ξεχνάει όλα και με πολύ αγάπη και στοργή τον παίρνει κοντά του και τον αναβιβάζει και πάλι στον χρόνο του διαδόχου. Αυτό κι αν είναι αγάπη, αυτό κι αν είναι και αν είναι στοργή αυτό και αν είναι πραγματικά άμνηση κακία από την άλλη βλέπουμε στο γιο δύο στοιχεία το πρώτο είναι επιβαρυτικό το δεύτερο είναι στοιχείο σωτηριώδες και το πρώτο το επιβαρυτικό στοιχείο είναι η τρέλα του ανθρώπου που όταν εχμαλωτιστεί από το διάβολο παραλογίζεται, παραφρονεί, θέλει την ελευθερία του δήθεν. Αισθάνεται ο Θεός να τον καταπιέζει, αισθάνεται ο Θεός να τον πνίγει και αναζητά την ελευθερία του. Μια ελευθερία που όπως είπα προηγμένως ο Θεός δεν θα του τη θερήσει ο Θεός δεν θα τον αδικήσει θα την έχει την ελευθερία του. Μια ελευθερία όμως με τραγικά αποτελέσματα. Μια ελευθερία η οποία θα τον οδηγήσει στην την απόλυτη καταστροφή. Μια ελευθερία η οποία ενώ στην αρχή θα νομίζει ότι πετάει στους 7 ουρανούς μετά από λίγο καιρό θα δει και θα καταλάβει ότι βρίσκεται στα τρίσβαθα της κόλασης. Και το δεύτερο στοιχείο το σωτηριώδιο στοιχείο είναι η μετάνοια. Είναι το κορυφαίο εκείνο, η κορυφαία εκείνη αρετή, η οποία αρετή έχει τη δύναμη να λυγίσει τον Θεόν, να τον κατεβάσει από το θρόνο του, να βγάλει το Θεό στο πεζοδρόμιο, να βγάλει το Θεό έξω, να περιμένει τον αμαρτωλό πότε θα γυρίσει. Δεν είναι ο Θεός που φαντάζεστε, δεν είναι ο Θεός του θρόνου. Δεν είναι ο Θεός που θέλει να τον προσκυνούν. Δεν είναι ο Θεός που υμνολογείται και τουξολογείται από τους αγέλους και τους αρχαγγέλους. Είναι πλέον ο Θεός ο ταπεινός. Είναι ο Θεός που σπεύδει εκείνος να πέσει και να αγκαλιάσει τον αμαρτωλό άνθρωπο. Είναι ο Θεός εκείνος που δεν θα δίσταζε να γονατίσει μπροστά στο μετανοημένο αμαρτωλό. Είναι ο Θεός εκείνος που πραγματικά στέκεται έκπληκτος ο κάθε άνθρωπος μπροστά σε αυτή τη στάση του Θεού Πατέρα. Είναι πολύ χαρακτηριστικές οι λέξεις του Ιερού Ευαγγελίου. Σας τις έχω ξανατονίσει, θα σας υπενθυμίσω όμω όταν λέει ο πατέρας είδε τον Ιώνα έρχεται δραμών επέπεσεν επί των τράχηλον αυτού και κατεφύλισεν αυτόν. Είναι τρεις λέξεις που ίσως επειδή έχουμε μάθει όπως σας έχω πει και άλλη φορά να διαβάζουμε την Αγία Γραφή και όχι να τη μελετάμε, δεν, τις έχουμε, δεν έχουμε σταθεί ποτέ σε αυτές και δεν τις έχουμε αξιολογήσει. Δραμων σημαίνει έτρεξε όταν είδε το γιο του να έρχεται από μακριά έτρεξε ο πατέρας να προλάβει κάποια από τα βήματα του γιού του δραμών επέπεσε δεν έπεσε απλώς επάνω του έπεσε με πολύ βία με παλή ορμή με πολύ πόθο περιμένοντας αυτό το αμαρτωλό του παιδί που επέστρεφε εδώ είναι η έκφραση της απόλυτης αγάπης. Δεν είναι μόνο ο πατέρας που συγχωρεί. Είναι ο πατέρας που αγαπά. Άλλο συγχωρώ και άλλο αγαπώ. Δεν είναι ο πατέρας εκείνος που κάθεται στο θρόνο και απλώνει το χέρι του να του το φιλήσει ο μετανοημένος και να γυρίσει πίσω στη δουλειά του. Είναι ο πατέρας εκείνος που κατεβαίνει από το θρόνο του Τρέχει πέφτει επάνω στο γιο του τον καταφυλί, τον γιωμίζει φιλιά η τρίτη λέξη σε αυτή δραμών επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλισεν αυτόν βλέπετε είναι συγκεκριμένες λέξεις ούτε λέει επήγε προ τα εκεί, ούτε λέει έπεσε αλλά επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και ούτε λέγει απλώς τον εφίλησε και τον αγκάλιασε τον κατεφίλησε δηλαδή είναι η ένδειξη της τρανής, της τεράστιας αγάπης του πατέρα προς το παιδί αυτά είναι τα στοιχεία τα αυριανά στοιχεία που για μας είναι απολύτως παρήγορα δυστυχώς έχουμε το στοιχείο Τη απελευθέρωσης. Θέλουμε πολλές φορές και εμείς να φεύγουμε από τον Πατέρα, να απελευθερωνόμαστε, να κάνουμε τις δικές μας επιλογές, έστω κι αν ο Πατέρας μας προλαμβάνει και μας λέγει ότι αυτό που διάλεξες είναι λάθος και θα το πληρώσεις και θα κλάψεις. Αυτό είναι το λάθος στοιχείο, το οποίο έχουμε και δυστυχώ. Αν δεν πέσουμε και αν δεν τραυματιστούμε δεν θα καταλάβουμε τα άλλα δυο. Αλλά τα δεύτερα στοιχεία, η αγάπη του Πατέρα, η τεράστια αγάπη, η συγκινητικότατη αγάπη, όπως και το μέγεθος της μετανοίας, είναι εκείνα τα οποία θα πρέπει να τα αξιολογήσουμε, να τα αξιοποιήσουμε για να φτάσουμε εκεί πίσω στο σπίτι, το ευλογημένο σπίτι του Παραδείσου εκεί από, από που φύγαμε εκεί που κάποτε γελούσαμε και σήμερα κλαίμε με μαυροδάκρυ μακριά του Θεού να γυρίσουμε εκεί και πάλι μετανοημένοι και διορθωμένοι για να απολαύσουμε τα αγαθά της βασιλείας των ουρανών το θεώρησα όπω σα είπα προηγμένως απαραίτητο να πω λίγα λόγια για αυτή τη μεγάλη ημέρα την έξοχη ημέρα που έχουμε αύριο την ημέρα του Ασώτου Ιού, Το Ασώτου Ιού που πολύ προσφιός θεωρείται από τους Αγίους Πατέρας η ονομαστική μας εορτή. Διότι όλοι μας είμαστε άσωτοι. Όλοι μας ξεφύγαμε και ξεφεύγουμε από τον Θεό. Αλλά αν θέλουμε πράγματι να είναι η ονομαστική μας εορτή, θα πρέπει τον άσωτο να τον μιμηθούμε όχι μόνο στο ότι έφυγε από τον Πατέρα, αλλά και στο ότι γύρισε πίσω και εύχομαι σε αυτό πράγματι να επιτύχουμε όλοι Αμή. και τώρα να επαναλάβουμε εν συντόμω το υπόλοιπο του στίχου 7 το οποίο είδαμε προχτές το περασμένο Σάββατο και το οποίο το οποίον υπόλοιπο μας δείχνει τα στάδια της αμαρτίας. Μας είπε συγκεκριμένα «Ο πολλά κακοποιών τελεσιουργεί κακίαν ως δε ερεθίζει λόγους ούς Τα στάδια της αμαρτίας σας τα έχω πει και παλαιότερα. Σας έχω πει μόνον δύο. Τώρα βλέπουμε άλλα δύο. Το ένα, το πρώτο το οποίο το έχουμε πει πολλές φορές είναι το στάδιο της αμαρτολότητος. Το στάδιο της αμαρτολότητος είναι εκείνο στο οποίο βρισκόμαστε όλοι. Γιατί όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Και για να παρηγορήσω επειδή όντως σήμερα και αύριο είναι η μέρα παρηγορίας έχω να πω ότι όλοι μας είμαστε αμαρτωλοί και θα έλεγα ενώπιον του Θεού με την ίδια βαρύτητα. Κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί ενώπιον του Θεού ότι δεν έχει αμαρτίες. Αμαρτωλοί είμαστε και αυτό το οποίο χαρακτηρίζει, το στοιχείο που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο στάδιο είναι η επίγνωση της αμαρτωλότητός μα είσαι και θα είσαι εκείνο που θέλει ο Κύριος είναι η επίγνωσης αυτό το οποίο έδειξε ο Άσοτος να γνωρίσεις την αμαρτία σου να αντιληφθείς την πτώση σου και να κοιτάξεις να σηκωθεί μέσω των μυστηρίων της εξομολογήσεως και της θεία Κοινωνίας <κυρίζει> αυτό είναι το πρώτο στάδιο η αμαρτωλότητα το δεύτερο στάδιο που σε αυτό και αυτό σας το έχω πει είναι πολύ χειρότερο. Είναι, είναι η ασέβεια. Τι σημαίνει ασέβεια, Ασέβεια σημαίνει να αμαρτάνω και να γελάω και να μην με ενδιαφέρει να αμαρτάνω και να μην με ενδιαφέρει το κόστος των αμαρτιών. Να αμαρτάνω και να μην έχω, να μην θέλω να έχω επίγνωση των αμαρτιών μου αυτός είναι ο ασεβής εκείνος που αμαρτάνει και γελάει εκείνος που τον επιπλήτης του υπενθυμίζει στον παράδεισο και την κόλαση και αυτό συνεχίζει να αμαρτάνει και να κοροϊδεύει προχτές είδαμε άλλα δύο στάδια ακόμα χειρότερα το τρίτο στάδιο είναι η τελεσιουργία της αμαρτίας και τελεσιουργία της αμαρτίας είναι ο σατανισμός ο δαιμονισμός τους θυμάστε τους σατανιστές πριν από κάποια χρόνια τους οποίους του συνέλαβαν και ομολογούσαν με φρίκι. Εμείς ακούγαμε μάλλον με φρίκι. Εκείνοι τα ομολογούσαν έτσι σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Ποια είναι η τελεσιουργία της αμαρτίας. Είναι, είναι να γίνεται ο άνθρωπος διάβολος. Και όπως ο διάβολος έχει επαγγελμάτου την αμαρτία. Έχει λειτουργήμά του την αμαρτία. Η αμαρτία για το, για το διάβολο είναι... Μια η ωραιότερη απόλαυση τη ζωή του έτσι και για τον σατανιστή, για τον δαιμονιστή, για τον συνεργάτη του διαβόλου η αμαρτία πλέον είναι λειτουργήμα και όχι απλώ πτώση. Η αμαρτία του είναι η βασική του απασχόληση. Είναι τελεσιουργία. Η αμαρτία. Του τελεσίουργου τη Αμαρτία δεν είναι πλέον Αμαρτία, είναι κατάσταση παγιωμένη. Είναι ο άνθρωπο πλέον στην ίδια κατάσταση με τον Διάβολο. Και τέταρτον, υπάρχει και τέταρτο στάδιο. Ποιο είναι αυτό? είναι αυτό που μας το είπε με κόσμιες λέξεις το Ιερό Ευαγγέλιο το, εδώ, το Ιερό Κείμενο είναι εκείνος λέγει που ερεθίζει λόγεις τι σημαίνει ερεθίζει λόγεις προκαλεί τον Θεό τι σημαίνει προκαλεί τον Θεό χειρότερος από τον διάβολο κάτω κόλαση πάτος Γιατί ο διάβολος δεν θα πάει στον πάτο της κόλασης Στον πάτο της κόλασης θα πάνε αυτοί Που ερεθίζουν λόγοι, Που προκαλούν το Θεό Που ερεθίζουν το Θεό Αυτοί οι οποίοι δηλαδή Για να σας το δώσω απλά να το καταλάβετε Αυτό που δεν πρόκειται ποτέ να το κάνει ο διάβολος γιατί αν πας στο διάβολο και του πεις κλέψε στην κλεψιά είναι πρώτος Βρίσε, στη βρισιά είναι πρώτος στείλε τον άνθρωπο να πορνεύσει πρώτος αν του πεις βλαστήματο Θεό αυτό δεν θα το κάνει ποτέ αυτό δεν πρόκειται να το κάνει ποτέ του Είναι τη διαφορά μας ημών των ανθρώπων από τον διάβολο... ...διότι δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που βλαστημούν το Θεό. Και δεν εννοώ μόνο αυτούς που βλαστημούν εξυνηθίας... ...που λένε πρόστιχε, πρόστιχα λόγια για την Υπεραγία Θεοτόκο... ...για τους Αγίους, για τον Τίμιο Σταυρό, για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Πολύ είναι από συνήθεια, πολλοί τα μάθαν από την παιδική τους ηλικία... Πολλοί τα διδάχτηκαν, δυστυχώς και το λέω συνειδητά τη λέξη, διδάχτηκαν. Τα διδάχτηκαν μέσα από την κούνια τους. Αλλά εδώ στην προκειμένη περίπτωση η βλαστημία για τον Θεό είναι πια. Η πρόκληση, δηλαδή σαν να πεις του Θεού, σαν να το πεις του Θεού, Συγγνώμη, Θεέ μου, Συγγνώμη. Αμαρτάνω, το ξέρω. Αμαρτάνω και να με συγχωρέσετε κι εσείς Τι θε, ρε, τι θε να τα βάλει μαζί μου και εγώ τα βάζω μαζί σου. Θα σε ξεκάνω, Θεέ. Αν τολμήσει να πει τέτοια κουβέντα, θα σε ξεκάνω, Θεέ. Αυτό είναι η πρόκληση. Αυτό είναι η εσχάτη βλαστιμία. Και γι' αυτό τι είπε εδώ. Αυτός που θα φτάσει σε αυτό το κατάτημα ούς Γι' αυτόν δεν υπάρχει σωτηρία Είναι όχι μόνο η απόλυτος δαιμονοποίησης αλλά ο άνθρωπος πλέον γίνεται χειρότερος των δαιμόνων Διότι θυμηθείτε εκεί που πήγε ο Κύριος να θεραπεύσει τον δαιμονισμένο Μόλις έφτασε λέει κοντά Οι δαίμονες που τον πήρα χαμπάρι τι έκαναν έπεσαν και προσεκίνησαν τον Χριστό το προσκύνησαν τον Χριστό εκείνος ο οποίος ερεθίζει λόγεις και προκαλεί τον Θεό εκείνος όχι μόνο δεν πρόκειται ποτέ να προσκυνήσει τον Θεό αλλά όπως είπαμε είναι χειρότερο των δαιμόνο ο διάβολος ακούει το όνομα του Θεού και φρύσει και τρέμει ο διάβολο ακούει το όνομα του Θεού. Ποτέ δεν πρόκειται να βλαστημίσει ο διάβολο. Είναι η μοναδική αμαρτία που δεν θα κάνει ποτέ. Και αν προσέξετε ποτέ, αν προσέξετε να μην προσέξετε, δεν θέλω να τα προσέξετε. Α, είναι αμαρτία να προσέχουμε τα λόγια των δαιμονισμένων, την ώρα μάλιστα που μιλάει το δαιμόνιο. Αλλά όσοι μέχρι τώρα έχετε προσέξει, θα έχετε παρατηρήσει ότι ο δαιμονισμένο ποτέ δεν βλαστημάει Χριστό και Παναγία. Ποτέ, ποτέ, ποτέ! Τελείωσε! ποτέ όλα τα άλλα μπορεί να τα βρήσει τον άνθρωπο μπορεί να του πει πρόστιχες κουβέντες να του πει όλα αυτά τα που ακούμε στο πεζοδρόμιο αλλά να βλαστιμίσει τον Κύριο την υπεραγία Θεοτόκο δεν πρόκειται ποτέ γιατί ξέρει τι το περιμένει Έτσι λοιπόν εκείνος που ερεθίζει τον Θεό που προκαλεί τον Θεό είναι Ό,τι χειρότερο και από τους δαίμονες. Αυτά με πολύ συντομία είπαμε αναλύοντα το τελευταίο τρίτον του εβδόμου στίχου διότι σε αυτό το στίχο πρωτοφανώς έκαναμε τρία κηρύγματα. Στο τελευταίο τρίτον λοιπόν του κηρύγματος Αναλύσαμε διεξοδικά θα έλεγα όσο μας ήταν δυνατόν τις καταστάσεις της αμαρτίας, τις καταστάσεις του αμαρτωλού τις οποίες και επαναλαμβάνω αμαρτωλότης, ασέβεια, τελεσιουργία και πρόκλησης Αυτές είναι οι τέσσερις καταστάσεις των αμαρτωλών Και τώρα θα προχωρήσουμε στο στίχο 8 και στο στίχο 9 όπως πάντοτε ερμηνεύοντας δύο στίχους. Διαβάζω το στίχο 8. Οκτώμενος φρόνησιν αγαπάει αυτόν. Ως δε φυλάσει φρόνησιν Ευρύσι αγαθά. Ακούτε μία λέξη εδώ. Τη λέξη φρόνησης. Οκτώμενος φρόνησην και στο δεύτερο μέρος του στίχου ως δε φιλάσι φρόνησην. Η λέξη φρόνησης. Τι σημαίνει η λέξη φρόνησης. Τι σημαίνει η λέξη φρονώ. Φρονώ. Νομίζουμε ότι σημαίνει νομίζω. Εγώ φρονώ, λένε κάποιοι. Εγώ νομίζω. Έχω την άποψη δηλαδή... Δεν είναι αυτή η έννοια της λέξεως. Η έννοια του ρήματος φρονώ σημαίνει έχω καλά στη θέση του στα μυαλά μου. Φρονώ βγαίνει από τη λέξη σας μάθω και λίγο γραμματική για τα ξεχάσαμε αυτά τα ξεχάσαμε αυτά μας βάρανε σε μια, σε μια γιδόγλωσσα δεν μπορώ να την πω αλλιώ. Γηδόγλωσσα μπορεί να συνανοηθούν τα γίδια μεταξύ του. Δεν συνανοηθούν. Σε μια γηδόγλωσσα μα τσιάσανε που δεν μπορούμε πλέον να συνανοηθούμε σαν άνθρωποι. Ακού κάτι φράσει και λε που δεν τι φέρανε αυτού. Τι φράση, κάτι γκάτκου, κάτι, κάτι, κάτι πράγματα. Τρελαίνεσαι δηλαδή. Έχουμε την ομορφότερη γλώσσα του κόσμου. Τι σημαίνει η λέξη φρόνηση, τι σημαίνει η λέξη φρονό τα μυαλά στη θέση του. και βγαίνει είπαμε η λέξη αυτή από τη λέξη φρίν φρενός φρίν φρενός ή αλλιώς τα φρένα μας τα φρένα μας είναι, είναι πως το αυτοκίνητο έχει φρένα για να συγκρατεί το όχημα να μην πάει στο κατήφορο και πάει στην καταστροφή στη διάγηση έτσι και στον άνθρωπο ο Θεός έχει βάλει φρένα τα μυαλά του για να συγκρατεί τον εαυτόν του Τι λέει λοιπόν εδώ ο λόγος του Κυρίου Οκτώμενος φρόνησιν αγαπάει αυτόν Εκείνος λέει που απέκτησε φρόνησιν Δηλαδή θέλει τα μυαλά του να δουλεύουν σωστά Εκείνος αγαπά τον εαυτό του Προσέχει τον εαυτόν του. φιλάει τον εαυτόν του. Παράδειγμα σε σχέση με την αυριανή περικοπή είναι ο ίδιος ο Άσοδο που στην πρώτη φάση της ζωής του τρελαίνεται, μουρλαίνεται από την αμαρτία και φεύγει από τον πατέρα και μετά έρχεται η φρόνησης στο κεφάλι του και σκέφτεται σαν λογικότατος και είπε λογικότατα πράγματα. Θυμάστε τι είπε, στο, τι είπε στον εαυτόν του σταθείς όταν λέει ήρθε είσαι αυτόν δε ελθόν είσαι αυτόν δε ελθόν ήρθε στα συγκαλά του και τι είπε πως η του πατρός μου περισσεύου συνάρτων ή απλούστερη κουβέντα που θα μπορούσε να πει αυτό που δεν ήθελε να το σκεφτεί ποτέ του. αυτό το οποίο νομίζει ότι είναι ντροπή και τον προσβάλλει να θυμηθεί την κατάσταση του παλατιού που όταν τη θυμήθηκε, πλέον ήρθε η σε αυτόν, ήρθε στα συγκαλά του, ήρθε η φρόνηση στο κεφάλι του, ήρθαν τα μυαλά στη θέση τους. Πώς η μίσθη του. Πόσοι μίσθοι του πατρό μου περισσεύουν συνάρτων, εγώ δεν λυμώ απόλυμε. Φρόνηση λοιπόν σημαίνει να έχεις το μυαλό στη θέση του. Φρόνηση σημαίνει να σκέπτεσαι ορθά και σωστά. Και σωστά ποιο σκέπτεται. Για πάρε τα πράγματα με τη σειρά. Για βάλει τα πράγματα κάτω. Για πάρε τους ανθρώπους. Πάρε μια ποικιλία ανθρώπων γύρω σου. Πάρε από αυτόν που νομίζεις εσύ πιο έξαλο από όλου. Και πάρε και εκείνον που νομίζεις πιο συντηρητικό από όλου. Πάρε από όλε τι καταστάσει των ανθρώπων. Και βάλε κάτω να δεις ποιο είναι ο πιο μυαλωμένο. Ποιο είναι εκείνο που έχει πραγματικά στο μυαλό, της, το, το μυαλό του στη θέση του. Εκεί θα δεις ανθρώπους με ποικιλία απόψεων. Αλλού το μυαλό δουλεύει να βλέπει τον εαυτό του στάστρα, να θεωρεί ότι είναι ο κουμανταδόρος του σύμπαντος, να νομίζει ότι αυτός από αυτόν εξαρτάται ο κόσμος ούλος. Πολλές φορές οι επιστήμονες τρελαίνονται, έφτιαξαν κάτι, ανεκάλυψαν κάτι, ξεχνούν εκείνον που τους έδωσε τη σοφία, και νομίζουν ότι τώρα πλέον είμαστε, είμαστε οι αστροναύτες του πνεύματος. Είμαστε, είμαστε στο απόγειο της δόξας μας. Ποιος θα τα βάλει μαζί μας. Ανακαλύψαμε το ένα, ανακαλύψαμε το άλλο. Τώρα ποιος μπορεί να σταθεί απέναντί μας. Η μία κατάσταση αυτή. Η άλλη κατάσταση. Ο άλλος νομίζει το μυαλό του... Το μυαλό του δουλεύει και του λέει ότι τι είναι υπεράνω. Γιατί, Γιατί βγάζει πολλά λεφτά. Είναι η κλάβα του αυτή. Είναι η κλάβα του. Είναι το βλαμένο το μυαλό του. Νομίζει ότι η ευτυχία είναι στα λεφτά. Έρχεται άλλη κατηγορία ανθρώπων. Είναι εκείνοι οι άνθρωποι που νομίζουν ότι η στα παιδιά τους έχω παιδιά oh, πάει τελείωσα εγώ είδα, είδα ό,τι ωραιότερο και ευτυχαίστερο στη ζωή μου υπάρχουν κατηγορίες, υπάρχουν μυαλά μυαλά ό,τι θες μυαλά υπάρχει όμως και ένα μυαλό ποιο είναι το μυαλό, ποιο είναι το μυαλό? θα σου πω ένα πρόσωπο Σημεών μην απολύεις τον δούνο η δέσποτα ότι είδαν οι οφθαλμοί μου το σωτηριός. είναι και εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος ως επιστέγασμα όλων αυτών τα οποία απόλαυσε σε τούτη τη ζωή είναι ότι είδαν τα μάτια του το Θεό Η Αγία Γραφή κρίνει εδώ και τι λέει εκείνος ο οποίος έχει το μυαλό στη θέση του αγαπά τον εαυτόν του. Και θες να δεις γιατί ο Σημεών αγάπησε τον εαυτόν του Γιατί για μέτρα, για μέτρα δύο χιλιάδες χρόνια και ακόμα η εκκλησία τον έχει στο προσκήνιο και ακόμα οι χριστιανοί και, θα το, και τον προσκύνησαν και τον προσκυνούν και θα τον προσκυνούν στου αιώνε. Δίκαιοι στον αιώνα ζώσει, δεν πρόκειται να πεθάνει ο δίκαιοι. Για πάρε όλου του άλλου, πάρε όλους αυτούς με τα τόσα μυαλά, με την τόση ποικιλία μυαλών. Πού είναι τι αυτή Πού είναι τι αυτή Πού είναι, θυμάστε κανέναν εσεί. Για δείτε μου κανέναν, περάσανε χιλιάδε χρόνια. Πέρασε ο Πλάτωνας, πέρασε ο Αριστοτέλης περάσαν φιλόσοφοι, περάσαν σοφοί, περάσαν σοκράτηδε, περάσαν όλοι αυτοί, περάσαν και μετά Χριστόν, περάσαν και περάσαν και περάσαν και γράψαν και τι αναγράψαν, ανακαλυφτέ και όλοι αυτοί. <κυρίζευση> Πού είναι τι αυτοί? αυτοί, σβήσανε, παρήλθαν. Παρήλθαν και αν μένουν μόνο τα ονόματά τους παραμένουν ίσα ίσα και μόνον για να θαυμάζουμε ότι κάποτε κάποτε η ανθρώπινη σοφία είχε και αυτή ένα μικρό ύψος μπροστά στο τεράστιο ύψος το αθάνατο ύψος του Θεού Πού είναι τι αυτή Οκτώμενος φρόνησιν αγαπάει αυτόν και αν έμεινε ένα Σοκράτης Ξέρετε γιατί έμεινε ο Σοκράτης γιατί απέκτησε φρόνησιν, όχι γιατί ήταν σοφός. Θυμάστε όσοι ξέρετε ιστορία, πάει αυτά, πάει αυτά, τα σβήσανε όλα. Πάνε, αν σας πω, αν σας πω τι διάβασα σήμερα, θα φύγω από το θέμα μου βέβαια, αν σας πω τι διάβασα σήμερα, θα, θα, θα, θα. Αν έχετε φιλό θα πεθάνουμε, θα πάθουμε εδώ μέσα, σηκοπί θα πάθουμε. Ξέρετε τι διάβασα, να σα πω τι διάβασα. Από το 2015 καθιερώνεται στα σχολεία η τουρκική γλώσσα ως επίσημη. Επίσημη γλώσσα. Η τουρκική γλώσσα. Παρακαλώ, επίσημο φίλο της εφημερίδας τη Επίσημο φίλο. Η τουρκική γλώσσα. Όχι μόνο ξεχάσαμε την ιστορία μας, αλλά πρέπει να πούμε στην ιστορία της Τουρκιάς να γίνουμε Τούρκοι να ξεμπαζώσουμε ό,τι υπάρχει μέσα στην ιστορία μας αλλά εμάς περιπτώσει θα ανοίξω μεγάλο θέμα τώρα δεν θέλω να πέσω σε αυτό το θέμα και συνεχίζω εκείνο το οποίο βλέπεις τι βλέπεις τι βλέπεις ότι αυτό το οποίο προσπάθησαν και προσπαθούν να το καταστρέψουν, δεν θα το μπορέσουνε. Παραμένει ένα Σοκράτης και θα παραμένει ένα Σοκράτης. Γιατί όμως. Όχι σαν σοφός, όχι σαν φιλόσοφος, αλλά τι, σαν τι, σαν τι, σαν τι. Είπε τη μεγαλύτερη κουβέντα. Εν οτι ουδέν είδα. Το αποκορύφωμα της γνώσης. Αυτό είναι. Αυτό που λέει εδώ. Αυτό είναι να έχει το μυαλό στη θέση του. Να πεις ότι ό,τι και αν έχω πει μέχρι σήμερα όσα και αν ξέρω του Θεού ήτανε εγώ αν με ρωτήσεις τι ξέρω τίποτα δεν ξέρω. Ένα ξέρω ότι τίποτα δεν ξέρω. Γι' αυτό έμεινε όσο κράτη στην ιστορία. Οκτώμενος φρόνησιν αγαπά εαυτόν. Βάλε το μυαλό στη θέση του. Μη φαντάζεσαι. Μη δίνεις το μυαλό σου φτερά. Γιατί όσο ψηλά ανεβαίνεις τόσο κάποτε θα ζαλιστεί και θα πέσεις με το κεφάλι και θα συντριβείς. Βάλε το μυαλό στη θέση του. Και σκέψου ποιος είσαι. Ποιος είσαι. Ποιος είσαι. Ξεστηρίψε. Τι είσαι. Τι είσαι. Αν πάρει ο Θεός τη χάρη του από πάνω σου τι είσαι. Ξέρεις τι είσαι. Μια είσαι. Μια κούφτα ακόμα είσαι. Μια κούφτα ακόμα. Μια κούφτα ακόμα. Και το βλέπεις. Τράβα να ανοίξεις ένα τάφο. Να δεις ποιος είσαι. Εκεί μέσα στον τάφο. Αν βγάλεις το Θεό. Ο Θεός, ο άνθρωπος παίρνει αξία όταν του βάλεις το Θεό μέσα του. Τότε λέγει η λάτωσα σε αυτόν βραχίτη παραγγέλους. Αν του βάλεις το Θεό μέσα του του ανθρώπου τότε ο άνθρωπος είναι ο λίγων κατώτερος από τους αγγέλους. Αυτός είναι ο άνθρωπος με το Θεό. Χωρίς το Θεό είναι μια κουφταχώμα. Αν αγαπάς λοιπόν τον εαυτό σου και αν θες πάντοτε να δώσεις μια αξία στον εαυτό σου την αξία αυτή χωρίς Χριστό δεν πρότι να την πότε. Και ξέρετε, όλοι αυτοί που κουκορεύονται, όλοι αυτοί που κουκορεύονται ότι κάναν ανακαλύψει, ότι κάναν το ένα, το άλλο κλπ. Ότι είναι διακεκριμένοι, του βλέπει και γυρνάνε μέσα στη συναισθιάση με τι γραβάτε, κάτι, κάτι, κάτι, μην πω, μην του χαρακτηρίσω. Αυτού όλου που του βλέπει εκεί πέρα, αν βάλουν μια σκέψη στο μυαλό του, μια σκέψη στο μυαλό του να βάλουν, μια σκέψη στο μυαλό του να βάλουν, μια σκέψη στο μυαλό του να βάλουν, πάει αυτού θα του δει όλου να κάνουν χαρακτήρι. Χαρακτήρι θα κάνουν όχι. Και ποια είναι η σκέψη, σκέψη Αύριο πεθαίνουμε Αύριο πεθαίνω Σήμερα πεθαίνω Πάει Αν του τη διαλέξει Εκεί μέσα θα ανοίξει το μπαλκόνι Και θα πητύξει κάτω Τέλειος. Γιατί Θεός δεν υπάρχει γι' αυτόν. Ενώ αν σου πούνε σένα και εμένα Αύριο πεθαίνω Τι θα κάνω θα ανησυχήσω Αν είμαι και είμαι αξιολόγητο Θα τρέχουν να αν μου πούνε ότι αύριο πεθαίνω και με τη χάρη του Θεού έζησα κοντά στον κύριο, θα έχω μια χαρά ότι θα συναντήσω τον κύριο. Ενώ εκείνο θα πηδήσει από τον έκτο. Αυτή είναι η διαφορά μας. Η διαφορά του μυαλού. Και τι λέει παρακάτω. Εκείνος, λέει, που θα αποκτήσει φρόνηση, αγαπά τον εαυτό του. Εκείνος που θα φυλάξει φρόνηση, δεν φτάνει να την αποκτήσεις, πρέπει να την φυλάξεις κιόλα. Με σου φύγει. Εκείνος που θα τη φυλάξει τη φρόνηση, το μυαλό τη σωστή σκέψη, το μυαλό του, και ενός που θα το φυλάξει, τι θα κάνει, λέει παρακάτω, τι λέει, θα βρει αγαθά. Ποια αγαθά θα βρει θα δει την πραγματικότητα καταρχάς και η πραγματικότητα είναι ένα τεράστιο αγαθό να δεις αυτό που σας είπα προηγμένως ότι με το Θεό είμαι ο λίγων κατώτερον των αγγέλων υπάρχει μεγαλύτερη αισιοδοξία για τον άνθρωπο όταν ξέρει ότι ο Θεός τον ανήψωσε τόσο πολύ και τον έχει κάνει λίγο κατώτερο τον αγγέλο και θα σου πω και κάτι να σου πω και κάτι εδώ μια και ανέφερα τη λέξη αγγέλους να σου πω και μην εκπλαγείς ότι ο άνθρωπος σε πολλές περιπτώσεις είναι ανώτερο των αγγέλων. Να πάρεις σε εμένα τον άθλιο τον παπά, δεν να μην πάρεις σε εμένα. Να σου πω τι κάνω εγώ που δεν μπορεί να το κάνει ο άγγελος. Να σου πω τι κάνω εγώ. Ε? Εγώ, εγώ ψάβω αγγίζω, πιάνω την Αγία Τράπεζα πιάνω το σώμα και το αίμα του Χριστού που λέει ο Μέγα Βασίλειο σε μια ευχή, λέει όπου, απλώνω λέει τα χέρια μου, όπου, όπου, όπου, όπου, όπου, όπου, όπου, όπου. τι όπου, τι όπου, όπου άγγελοι παρακύψε, ουδήνατε που δεν μπορούν, δεν δικαιούνται ούτε να σκύψουν επάνω οι άγγελοι να δουν τι γίνονται πάνω στην Αγία Τράπεζα. Τι άλλο θε, τι άλλο θε, μεγάλη κριτική. να σου πω κάτι που υπερέχει εσύ τον Αγγέλλον, θα σου πω. Οι άγγελοι παρίστανται στο θρόνο του Θεού. Εσύ όμως τον μεταλαμβάνεις τον Θεό. Τον παίρνεις μέσα σου τον Θεό. Που αυτό είναι μυριάδες φορές ανώτερο. Υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από αυτό. Αν δεν το καταλαβαίνεις ποτέ σου να μην παρακοινωγήσεις. Αν δεν το καταλαβαίνεις στο, στο, στο, λέω, εγώ, στο λέω εγώ από τούτο το, το, το, το, το, το, το βήμα εδώ. Και δεν μιλάω μόνο στα πνευματικό πεδίο. Μιλάω παντού σε όλους μην τολμήσετε να πανακοινωνήσετε. Αν δεν νιώθεις εκείνη τη στιγμή τον Χριστό να βγει μέσα σου, μην τολμήσεις να πανακοινωνείς. Ποτέ σου. Ούτε στην επιθανάτια κλίνησου. Ποτέ σου. Μην τολμήσεις. <Στολμή> Θα βρει αγαθά. Φυλάς, φυλάς την φρόνηση. Την κατοχύρωσε, την προστατεύει, την άγια σκέψη. Τον άγιο λογισμό. αμαζίζεις μαζεί με αυτόν τον άγιο λογισμό, θα πας στη Βασιλεία του και εκεί θα βρει αγαθά. Αγαθά, πό, πό, πό, αγαθά. Α, οφθαλμό σου κίδε. Και ού σου κήκουσε. Και επί καρδίαν ανθρώπου κανέβι, κανεβή. Α, η ο Θεό, τι αυτόν. Έτσι λέει ο Πώστερο Παύλο. Έτσι περιγράφει, λέει, τα αγαθά τη Βασιλεία. Έτσι περιγράφει τα αγαθά τη Βασιλεία. Δεν μπορώ να σα τα περιγράψω. Ο Παύλος, ξέρετε, ο Παύλος, ο Απόστολο, επήγε, επήγε πάνω στον παράδεισο. Επήγε, ενώ ζούσε ακόμα. Τον πήρε Άγγελο κυρίω από εδώ και τον πήγε πάνω, ψηλά, ψηλά, ψηλά. Μπήκε μέσα στον παράδεισο. Και όταν κατέβηκε λέει, Τι να σα πω, Δεν μπορώ, δεν περιγράφετε. Δεν περιγράφετε. Γλώσσα, γλώσσα ανθρώπινη δεν μπορεί να τα περιγράψει. Τι είδα, δεν ξέρω, λέει, τι είδα, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα περιγράψω. Αλλά εκείνα που δεν είδε ποτέ μάτι ανθρώπινο, εκείνο που δεν άκουσε ποτέ αυτή ανθρώπινο, εκείνο που δεν μπόρεσε να το περιγράψει ποτέ, χέρι ανθρώπινο γράφοντας ή στόμα ανθρώπινο να το περιγράψει, αυτά είδα εγώ εκεί πέρα. Α, σου κείδε και ού σου κείκουσε, και επί καρδίαν ανθρώπου καρεύει. Ούτε τα φανταστήκατε λέει ποτέ σα. Α, ο Θεός Και τώρα προχωράμε λίγο σύντομα να, να δούμε και τον επόμενο στίχο, το στίχο 9 του 19ου κεφαλαίου Μάρτης ψευδής ου κατημόρητος έστε ώστανε εστε Όταν κακίαν απολύτε υπ' αυτής Τι σημαίνει, αφήνει, με δίνετε σημασία αφήνει, δεν πειράζει Ξέχασα να το συγχανοποιήσω προ τώρα. Λοιπόν, Μάρτη ψευδή. Μάρτη Μα το είπε πάλι παραπάνω. Το θυμάστε, πριν από λίγα, από λίγα κηρύγματα, μα είπε πάλι την ίδια φράση ακριβώ. Γι' αυτό και δεν θα σταθώ ποτέ λίγο περισσότερο σε αυτή τη φράση. Μάρτη ψευδή, ουκατιμόρυτο έστε. Θυμάστε? Yeah. Σα θυμίζω, άμα σα πω δύο κουβεντούρε, θα τι καταλάβετε αμέσω. Ποιο είναι αυτό ο Μάρτη ο ψευδής ο Ψικοφάντης ο σηκωφάντης. αυτός ο οποίος ρίχνει στον άλλον κατηγορίες για εκείνα που δεν έκανε ποτέ του εκείνος ο οποίος κρίνει με το μάτι του από την εξωτερική εμφάνιση του ανθρώπου. και δε στη λέει ου κατημόρητος έστε Α, δεν θα γλιτώσεις δεν θα γλιτώσεις γελάς Κατελόγησε τον άλλον, έβγαλε από πάνω σου την ευθύνη και τη φόρτωσε στον άλλον. Ότι ο άλλο έκλεψε, ο άλλο σύμβρισε, ο άλλο βλαστήρισε, ο άλλο είναι ο παλιάνθρωπο, ο άλλο πόρνεψε. Εκείνα που κάνει εσύ, γιατί αυτό λέει η ψυχολογία. Εκείνα που κάνουμε εμεί, τα φορτώνουμε στου άλλου. Εκείνα που κάνει εσύ, τα φόρτωσε τον άλλον. Ε, θα έρθει η ώρα. Θα έρθει η ώρα, τι. τι το λέει, αγγεγραφία το λέει. Θα έρθει η ώρα που. Θα σε ξεμπροστιάσει η αμαρτία σου. Θα σε ξεμπροστιάσει. Μάρτη ψευδή, ού κατημόρυτο έστε. Και στον εννέα στίχο η ίδια φράση, και στον τέσσερα. Και στο, συγγνώμη, και στον πέντε στίχο η ίδια φράση. Και στον πέντε το ίδιο. Μάρτη ψευδή, ού κατημόρυτο έστε. Και στον εννέα, Μάρτη ψευδής ού κατημόρυτο έστε. Δύο φορέ για να το βάλουμε καλά στο κεφάλι. Τη βάζει καλά. Δεν έχει δικαίωμα να λε. Όχι ψέματα να λες. Καλά. Και το ψέμα είναι η δικότητα του διαβόλου. Αλλά η ψευδόμαρτυρία είναι άλλο πράγμα. Το να σε ρωτήσουν και να πεις που ήσουν απόψε πήγες στο κήρυμα και να πεις όχι πήγα στην πλατεία και πια καφέ Είπε ψέματα. Εντάξει. Κακός. Δεν έπρεπε. Αμάρτημα. Αλλά το να πει για τον ηθικό άνθρωπο να πεις ότι είναι πόρνο Στην ηθική γυναίκα να την πεις ότι είναι πόρνη Να πεις Να πεις Να κατηγορήσεις τον τίμιο Ότι έκλεψε Ενώ δεν έχει πάρει ιδέα περί τούτου Να τον στείλει στη φυλακή Πολύ, πολύ, πολύ περισσότερο Ο, πο, πο, πο, πο. Εκεί Η τιμωρία θα έρθει από το διάβολο Εκεί Η τιμωρία, η τιμωρία θα είναι θα είναι τόσο σκληρή, τόσο πικρή που τι να σου, πω, να σου πω, να σου πω ότι δεν θα βγαίνει η ψυχή σου μετά αύριο, δεν θα βγαίνει η ψυχή σου στο λέω, λέω θα γκαρίζεις θα και δεν θα βγαίνει η ψυχή σου πρόσεξε το στόμα σου χίλιες φορές να κατηγοράς έστω και άδικα τον εαυτό σου παρά να σου φύγει μια κουβέντα άδικη έναντίον του άλλου Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα αδελφοί μου. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Μάρτις ψευδής ου κατημόρητος έστε. Πως δεν εκαύσει κακίαν απολύτε υπαυθνά. Να, να, να, να, να. να. είναι ακριβώς αυτό που σας είπα προημένως η ψευδομαρτυρία να σε το διαβάσω την ερμηνεία την ερμηνεία να σε διαβάσω mm. να δεις τι λέει ακριβώς η ερμηνεία πως την ερμηνεύουν οι θεόπνευστοι αυτοί που έγραψαν και ερμήνευσαν Άκου τι λέει εκείνος όμως λέει ο οποίος με την ψευδομαρτυρία του θα ανάψει φωτιά κακίας μέσα του κάψη που λέει εκεί για να κάψει τον άλλον τελικά θα καεί ίδιος τι θα γυρίσει το κεφάλι. Ετοιμάζει το λάκκο του αλουνού. Ετοιμάζει το. τους σκάβει τον τάφο και κάθισε από πίσω γελώντα να τον σπρώξει μέσα. Θα πέσεις εσύ, πρόσεξε. Θα πέσεις εσύ μέσα. Και είναι λάθος αυτό που λένε ο κόσμος που λέτε και εσείς πολλές φορές η Θεία Δίκη ή ο Θεός το τιμώρησε. Όχι, ο Θεός τον τιμωράει. Σας το έχω ξαναπεί αυτό. Δεν τιμωράει ο Κύριος. <Τι <μάρες> Δεν είναι τιμωρός ο Κύριος. Πολύ σωστά το λέει για εδώ. Δεν είναι τιμωρός ο Κύριος. Ο Κύριος είναι αγάπη. <Τι μάρες> Θα μας τιμωρήσει η ίδια μας η αμαρτία. Η ίδια η συκοφαντία έχει συνέπειες. Το ίδιο το ψέμα έχει συνέπειε. Η ίδια η βλαστήμια έχει συνέπειε. Πώ είναι, πώ λε του παιδιού σου, μην το πιάσει το κάρβουνο, και εκείνο το βλέπει που γυαλίζει και λαμπιρίζει κάτω, και το υποσιάζεται και πάει και το αρπάζει. Και ζε ματιέται. Τα πιάσει το κάρβουνο έχει συνέπεια. Δεν σε τιμώρησε ο Θεό εκεί. Σε τιμώρησε η πλακία σου. Σε τιμώρησε η απερισκευσία σου. Σε τιμώρησε το ότι πίεσαι. το χέρι σου φωτιά. Έτσι είναι εδώ. Παίζει με τη φωτιά. Να, ως να είναι καύσι, να είναι κακίαν. Έχεις κακία μέσα σου που ετοιμάζει τον τάφο του αλουνού. Έχεις τόση κακία μέσα σου που σπέρνει λόγια προσβλητικά, συκοφαντικά εναντίον των άλλων. Έχεις τόση κακία μέσα σου, τόση κακία μέσα σου, που δεν σταματάει η γλώσσα σου να λέει και να συκοφαντεί και να κατηγορεί. Ε, ακού λοιπόν, ακουδώ, ακουδώ. Θα καείς από την κακία σου. Εσύ που ετοιμάζεις φωτιά να κάφεις τον άλλον, θα καείς από την ίδια τη φωτιά. Γιατί εκείνον ο Κύριος θα τον προστατεύσει. Ο Κύριος δεν είναι άδικος. Τον αυτό άνθρωπο, ακόμα και αν είναι στην άγνοια, ακόμα και αν δεν είναι κοντά στον Κύριο, ξέρετε, ο Κύριος τον προστατεύει, γιατί ο Θεός δεν είναι άδικο. Δεν μπορώ να ρίξω σε κάποιον που τον είδα έξω και πέσω ότι είναι Κούρδος και πέσω ότι είναι Αυγανιστάν ξέρω εγώ, και, και πέσω ότι είναι το, το πού έχει έρθει από την Τουρκιά. Ξέρω εγώ τι είναι. Μπορώ να του ρίξω κατηγόρια επειδή είναι αλλοδαπός ή επειδή δεν πιστεύει στο Χριστό. Όχι. Θα τον υπερασπιστεί ο Κύριος εκείνο. Και η φωτιά που πάω να του ανάψω θα γυρίσει το κεφάλι μου. Έτσι είναι η σηκωφαδία. Τώρα συνδυάστε και τα δυο. Συνδυάστε και τον πέντε στίχο, στυλιάστε και τον εννέα στίχο και πάρτε να καταλάβετε και πόση σημασία έχει για να τον αναφέρει τα ίδια λόγια δυο φορές, στο ίδιο κεφάλαιο. Για να τα βάεις καλά μέσα στο ξερό σου, και εσύ και εγώ. Και να μην πεις, ξέρεις ότι αυτό, ε, τι είναι, εντάξει, φωνάζει ο δεν είναι τίποτα. Άμα θέλετε, φωνάχτε και εσείς, ξέρω εγώ. Αν μαζεύετε που φωνάζω εγώ, φωνάχτε και εσεί. Θέλετε να φωνάζουμε όλοι μαζί, yeah. Θέλετε, ωραία είναι, ε? ωραία. Λέτε να φωνάζω γιατί μ' αρέσει. Άμα νομίζετε ότι έτσι, φωνάχτε και εσεί. Δεν είναι έτσι. Δεν φωνάζω γιατί μ' αρέσει. Φωνάζω γιατί ταράζομαι, διαβάζοντα αυτά τα Άγια Λόγια. Και βλέπω ότι αντικατοπτρίζεται η αλήθεια, και βλέπω ότι είμαι πρώτο ένοχο. Και εκεί με πιάνει ο φόβο και ο τρόμο. Τελειώνω λοιπόν εδώ, αγαπητοί μου. Τελειώνω και εκείνο που θέλω να ευχηθώ σαν δίδαγμα μέσα από τους δύο αυτούς στίχους πρώτον μεν να αποκτήσουμε την ευλογημένη φρόνηση το μυαλό στη θέση του αδελφού μου Αμή. παρακαλέστε τον Θεό να κρατάει σώα στα φρένα σας να δουλεύουν οι φρένες σας, τα φρένα σας να δουλεύουν κατά Θεό και το δεύτερον δεύτερο, να ξέρεις το βάρος της ψευδομαρτυρίας. Δυο φορές, δεύτερη φορά, ίδια λόγια, για να μας κατακάνει ο Κύριος να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό το φοβερό αμάρτημα, που σας το έδειξα με όση δύναμη μπορούσα στο προηγούμενο, στην προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, αλλά και τώρα βλέπετε ο Κύριος και πάλι μας ανοίγει τον ασκό του αιώλου, για να δούμε το τι συνέπειες έχει αυτό το φοβερό αμάρτημα. Ο Θεός να είναι μαζί μας και πρώτα ο Θεός τα ξαναλέμε το ερχόμενο Σάββατο.